Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησίας τη Ελλάδος 89,5 Η Άλλη Φωνή στα FM Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. <Συγλώνα> Λόγι <Συγλώνα> από τον ιερό Άθωμα. <Συγλώνα> Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, εχαίρετε εν κυρίω. Απόψε θα μιλήσουμε για τη ζωή της προσευχής. Ένα θέμα που παραμένει πάντοτε αγρός ακαλλιέργητος, η καλλιέργεια του οποίου οπωσδήποτε θα δώσει καρπούς σπάνιους, αγλαούς, θα λέγαμε αφάνταστα δυνατούς και καταπληκτικά ωραίους. Η ζωή της προσευχής συνδυαζόμενη με την υπτική καλλιέργεια και τη συνεχή μυστηριακή ζωή θα βοηθήσει σημαντικά στην αναγέννηση των πιστών τη δύσκολη αυτή εποχή που ζούμε. Η αποψινή προσφορά δεν είναι της περιουσίας του πένιτος ομιλούντος είναι κλοπή ιδάνιο αν θέλετε από την ακένωτη πηγή των θησαυρών των Αγίων Πατέρων που μας άφησαν κληρονομία σε εμάς τους Αχάριστους και ψίχουλα από την Πνευματική Τράπεζα Συγχρόνων Αγιοριτών Γερόντων που τα συνάξαμε σαν το πεινασμένο σκυλί. Η ζωή της προσευχής την οποία περισσότερο θα επιμείνουμε είναι μέρος μόνο αδελφοί μου της καθόλου πνευματικής ζωής, της εν Χριστώ ζωής, της πνευματικής αναβάσεως, της οδού προς τη θέωση. Σταθμοί ή αφετηρίες, ερεθισμοί, προσκλήσεις ή προκλήσεις αυτής της ανωδικής πορείας είναι αρκετοί. Θα ασταθούμε λίγο στους πιο σημαντικούς που σχετίζονται και με το θέμα μα. Η μελέτη είναι ένα από τα πρώτα αυτά σκαλοπάτια. Στους μοναχικούς κανόνες του Αγίου Παχομίου αναφέρεται πως ένας από τους κανόνες των δοκίμων μοναχών ήταν η εκμάθηση υποπαλαιότερων εμπειρων μοναχών αναγνώσεως και γραφής τους νεωτέρους ώστε να βοηθηθούν στη μελέτη κυρίως της Αγίας Γραφής ο μαθητής του Αγίου Παχωμείου, ο Αβάς Θεόδωρος ο Θηβαίος, αναφέρει πως μήτε στην καρδιά μας, μήτε στο στόμα μας, δεν είχαμε τίποτε άλλο παρά μόνο τον Λόγο του Θεού, τον από μέλι και δεν αισθανόμαστε ότι ζούσαμε στη γη, αλλά ότι γιορτάζαμε στον ουρανό. Με ό,τι ασχολείται ο νους, αυτά μαθαίνει. Αν όλη την ημέρα περιεργάζεται κανείς του βίους των άλλων, δεν έχει κανένα σημαντικό όφελο, γιατί αφήνοντας αχαλήνοτη τη φαντασία και την περιέργεια και όταν μάλιστα με ευχαρίστηση και ενδιαφέρον μεταφέρονται και συζητιούνται οι αμαρτίες των άλλων, ξυπνούν και τα δικά μας πάθη. Είναι διαπιστωμένο πως συνήθω οι άνθρωποι που σκανδαλοθυρούν, κουτσομπολεύουν και υπεραμείνονται της ηθικής, ιεροκατηγορώντα και κατακρίνοντας, έχουν οι ίδιοι σοβαρά προβλήματα. Πάντως, η ασχολία με μάταια πράγματα και περιτέ κουβέντε κάνουν αργό, δυσκίνητο και πολλές φορές τελείωσα αδύναμο το πνεύμα στην προσευχή. Η μελέτη βοηθά στον αγώνα μας, ξυπνά λισμονιμένες δυνάμεις μας, ενισχύει και τονώνει. Γι' αυτό ο Αβάσις λέγει «Όταν σηκώνεσαι κάθε πρωί, πριν αρχίσεις την εργασία σου, μελέτησε τους λόγους του Θεού. Όταν αυτούς έχεις όλη την ημέρα συντροφιά σου, δεν θα σου κάνει όρεξη να ασχολείσαι με κοσμικές υποθέσεις, δεν θα ταραχθείς, δεν θα αμαρτήσεις. Δροσίζουν τον καύσο να ψυχή οι λόγοι του Θεού. «Σαν τον ήπιο θυλαζέ του για να αυξηθεί, λέγει ο Άγιος Εφρέμο Σύρος, αυτός που κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης, Μόνη τροφή είχε τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Γι' αυτόν που επιθυμεί να ζήσει τη ζωή της προσευχής, είναι απαραίτητη η καθημερινή εντρίφιση της Αγίας Γραφής. Η μελέτη της βοηθά και συντομεύει την επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Καλό είναι να προηγείται της προσευχής μελέτη, αλλά όχι και η οποιαδήποτε ακόμη και θρησκευτικών εντύπων και βιβλίων. Η μελέτη της Αγίας Γραφής και ιδιαιτέρως των ψαλμών, του βίου του Αγίου της ημέρας, ενός κατανυκτικού ασκητικού κειμένου, είναι τα λέγαμε προπαρασκευαστικά της ψυχής κείμενα για να αφήσει τη σύγχυση, τον κόπο, την ταραχή της ημέρας, για να συγκεντρωθεί, να κατανοηθεί να θυμηθεί τις οφιλές του και να παραδοθεί Αυτός που είναι όποιο κι αν είναι στο Θεό. Ας πως ο Θεός δεν είναι υπόθεση μερικών στιγμών Του 24 ώρου. Είναι υπόθεση όλης της ημέρας. Η μνήμη Του πρέπει να είναι συνεχής, η σκέψη ότι η σκέπη Του μας συνοδεύει παντού και πάντοτε. Όλη η ημέρα μας πρέπει να είναι προετοιμασία για τις κορυφές αυτές ιερές ώρες του εναγκαλισμού μας με τον Θεό. Και οι ώρες της προσευχής αφετηρία δυνάμεων για τις ώρες που θα ακολουθήσουν στον αγώνα μας, προς συνάντηση των άλλων, των πειρασμών και των θλίψεων, των ευχαρίστων και των δυσαρέστων. Το ορολόγιο, το ψαλτήριο, τα μηνέα, το τριώδιο, το πεντικοστάριο η παρακλητική, δεν είναι βιβλία μόνο για τα αναλόγια των εκκλησιών, αλλά και για το ταμείο των οικειών μας, είναι εργαλεία τα βιβλία αυτά. Είναι ωραίο κανείς να αγαπήσει την καθημερινή συντροφιά τους έστω και ένα μικρό όρθρο να κάνει μερικού ύμνους του εσπερινού να πει ή το απόδειπνο και του χαιρετισμού της Παναγίας που πολλοί τη χαροποιούν και περισσότερο μας χαροποιεί εκείνη. για τα διάφορα γεγονότα της ζωής μας η Εκκλησία έχει ιδιαίτερες ευχές τη γέννηση, την ασθένεια, τον αραβόνα, το γάμο, τον θάνατο, τα μνημόσυνα έτσι και για τις εκφάνσεις της ζωής τις καλλιέργειες, την ανομβρία, τις τροφές, τις πηγές τα νέα πλεούμενα και οχήματα έτσι και για τις διάφορες ώρες της ημέρας όλα ακυλούν ήρεμα κάτω από το βλέμμα του Θεού που ευλογεί αγιάζει και, πεμβαίνοντας αυστηρά στις παρακογές μας, συνετίζει. Ας τον θυμόμαστε λοιπόν τον Θεό συνεχώς. Ο Θεό Χρυσόστομο για την προσευχή, πριν και μετά το φαγητό λέγει, πως γίνεται και για να μας θυμίζει και την τροφή της ψυχής, την αποφυγή της μέθης, του χορτασμού, του πλεονεσμού, τη διάκριση του μέτρου και την ευχαριστία στον δωρεοδότη Θεό. Η Εκκλησία με τις ακολουθίες της είναι η προσευχητική σύναξή μα επί το αυτό. Η προσευχή όλων στην Εκκλησία κάμπτουν ευκολότερα τον Θεό και τον κάνουν θα λέγαμε πιο ευήκο ως τις μα. μας. Και εδώ είναι σημεία που πρέπει να προσεχθούν για να μην αντί για κέρδος, λάβουμε ζημία. Λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος «Στο ναό να στέκεσαι» σαν να είσαι στον ουρανό με τους αγγέλους, ανάξιο να θεωρείς τον εαυτό σου, που συμπροσεύχεται με τους αδελφούς σου, και να προσέχεις, να μην βλέπεις εδώ και εκεί και να περιεργάζεσαι τους αδελφούς, πώς ο καθένας στέκεται και πώς ψάλι μα μόνο τον εαυτό σου να κοιτάς την ψάλμοδία σου και τις αμαρτίες σου. Ο Απόστολος λέει πως όποιο εφημεί ας ψάλλει. Η ψαλμοδία είναι ένα πίκελμα που μας δίνει η Εκκλησία για την ασθένειά μας. Η ψαλμοδία δεν είναι μόνο για τον αλλά και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκε τη εργασία, εκφόνωση μυστικό, στην ησυχία ή στην οικογένεια, προ, μετά ή κατά τα διαλύματα της προσευχής, πολύ σταλάζει στην ψυχή δρόσο. Κατά τον Άγιο Διάδοχο Επίσκοπο Φωτική, έχουμε ψαλμοδία και ψαλμοδία. Ψαλμοδία από χαρά δυνατή με προσευχητική διάθεση. Ψαλμοδία που όταν κινείται από το Άγιο Πνεύμα γίνεται με κάθε άνεση και ευχαρίστηση καρδιακή με ακόλουθη, μία αφάνταστη χαρά, δάκρυ πνευματικό και αγαλίαση ειρηνική. Ε, Επανερχόμενοι στο προπαρασκευαστικό σημείο της προσευχής, στη μελέτη, ας τονίσουμε αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος στο σπουδαίο περί έργο του, όπου γράφει πως τον αφιερωμένο στον Θεό πιστο πρέπει να τον βρίσκει ο ήλιος με το βιβλίο στο χέρι. Αλλά και για τις άλλες ώρες της ημέρας και της νύχτας δίνει συμβουλές πια να είναι η στάση του πιστού απέναντι στο Θεό. Είναι γεγονός πως τα βιβλία ωφελούν, αλλά δεν οδηγούν πάντα στην προσευχή. Ανώτεροι των βιβλίων Διδάσκαλος είναι η ίδια η προσευχή στην οποία μαθητεύουν τα πλήθη των ασκητών δίχως πολλές φορές καμιά βοήθεια από τα βιβλία. Και δίχως τα βιβλία και δίχως τις εκκλησιαστικές συνάξεις όταν αυτά δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να είναι πάντα μαζί μας και κοντά μας με την εσωτερική εργασία της προσευχής που μπορούμε πάντα να την έχουμε εντός μας. Έτσι ναός του Θεού και Άγιο Θυσιαστήριο γίνεται η ψυχή του κάθε αληθινού προσευχόμενου. Και η προφορική και η μετά των βιβλίων και η έκφωνη και η μυστική, καλές προσευχές είναι μόνο αν είναι προσεκτικές και ταπεινέ. Όπως δεν υπάρχει φυτό χωρίς ρίζα, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει καλλιέργεια της ζωής της προσευχής, δίχως τη μυστηριακή ζωή και μάλιστα τη Θεία Ευχαριστία, γιατί όπως λέει ο Αβάσα Απολώ, Όποιος μακρύνεται από του να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, μακρύνεται από Αυτόν ο Θεός. Η μοναχοί την προσευχή του κελιού του τελειώνουν στο ναό και την προσευχή του ναού τελειώνουν στο κελί τους. Η βρώση και η πόση του σώματος και του αίματος του Κυρίου που μετέλαβαν στη Θεία Λειτουργία συνεχίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο των καρδιών τους με την προσευχή. Τι είναι τέλο πάντων αυτή η πολυσυζητημένη η προσευχή؟ Αξίζει τόσο κόπο, μέρημνα, φροντίδα, προσοχή και εκτίμηση. Ας δώσουμε αγαπητοί μου το λόγο ξανά στους Αγίους Πατέρες μας για να μας απαντήσουν καλύτερα από εμάς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Η προσευχή είναι λιμάνι στις τρικημίες της ζωής, άγκυρα στους κλιδωνισμούς της, στήριγμα των κλονιζωμένων, θησαυρός των φτωχών, ασφάλεια των πλουσίων» θεραπεία των ασθενών, διατήρηση τη υγείας. Τα αγαθά τα κάνει μόνιμα και τα κακά τα διώχνει. Και συνεχίζει ο Θεοφόρος Οικουμενικός Πατήρ μακριά από σχήματα και μεγαλοστομίες. Η προσευχή σιγάζει τα πάθη της ψυχής, καταπραίνει τις εξεγέρσεις του θυμού, διώχνει το φθόνο, διαλύει την κακή επιθυμία μαραίνει την προς τα εγκόσμια αγάπη, αποκτά μεγάλη ηρεμία η ψυχή. Από το τι προσφέρει η προσευχή, φανερό γίνεται το τι είναι. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος προσευχή, λέει, είναι ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο ασκητικότατος Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, που ήθελε να διαβεί όλη την οικουμένη για να διδάξει τα αγαθά τη προσευχή. προχωρεί Πολύ πιο ψηλά και με τη μυστική φωνή του ανακράζει. Προσευχή είναι φωτιά εφρόσινη τους αρχαρίους, φως ευωδιάζων ενεργούμενων στους τελείους. Προσευχή είναι πληροφορία καρδίας, σωτηρίας ελπίδα, αγνισμού σημείο, αγιότητο σύμβολο, Θεού επίγνωση, πνεύματος Αγίου Αραβώνας, το του Ιησού αγαλίαμα, εφροσύνη ψυχής, έλεος Θεού, καταλαγή σημείο, Χριστούς φραγίδα, ακτίνα νοητού ηλίου, χριστιανισμού βεβαίωση, αγγελικής πολιτείας απόδειξη. Εμπόδια σοβαρά της προσευχής, αγαπητοί μου, είναι η πολυϊπνία, η πολυφαγία, η πολυλογία και η πολυτέλεια. Στοιχεία όλα λύθη του Θεού, όπου δίνουν νοχέλια και πλαδαρότητα στο σώμα και δυσχεραίνουν την ανάταση και γρήγορση του πνεύματος. Δεν βοηθούν στην καθαρότητα, συγχύζουν το νου, την καρδιά, την κρίση, που στην προσευχή πρέπει να ηρεμούν, γαληνιούν και ησυχάζουν. Ερωτήσεις σαν το πώς να είναι η προσευχή μου, πώς να προσεύχομαι, πότε να προσεύχομαι, φανερώνουν την έλλειψη μιας θερμή και συνεχόμενης προσευχής. Για αυτόν που αγαπά πολύ δεν υπάρχει μέτρο. Προσεύχεται συνεχώς. Η προσευχή σημερινή είναι η συνέχεια της θεσινής και η σημερινή της αυριανής. Διηγούνται για έναν Άγιο άνθρωπο που δεν έλεγε ποτέ διευχόν, γιατί δεν είχε τέλος η προσευχή του. Η δυσκολία του να είναι η προσευχή καθημερινή είναι μία σοβαρή αδυναμία. Μα η αδυναμία αυτή, η γνώση και η παραδοχή τη. Δεν θα πρέπει να μας απελπίζει και σταματά, αλλά να μας κάνει πιο προσεκτικούς. Συνέχεια μπορούμε να προσευχόμαστε όπου και αν ευρισκόμαστε, όποτε το θυμηθούμε. Όμως πρέπει να βρεθεί εκτός του ναού και ένας ιδιαίτερος τόπος για τον καθένα μας. Ο Αβάσισάκ λέει και μέσα στο ίδιο το κελί σου να βρεις το πιο ήσυχο μέρος. Ρώτησαν τον Αβά Μακάριο τον Αιγύπτιο Μερική «Πώς πρέπει να προσευχόμαστε» και τους απάντησε στη καες τη χρία λογίν, αλεκτίνην τα σχήρας και λέγειν, «Κύριε, ω θέλει και ως είδας ελέησόν με» «Εάν δε επίκειται πόλεμος, κύριε βοήθημι «Και αυτό είδε τα συμφέροντα και πει με θυμών έλεος» Έχουμε προσευχή με τα λόγια, προσευχή με τη ζωή μας όλη που έχει γίνει θυσία, προσευχεί δίχω λόγια, που είναι ίσως ή πιο δυνατή και μεγάλη. Κάθεσαι και ακούς, υπομονετικά, ακούραστα, μόνιμος μαθητής, να ακούς να μιλά ο Θεός, να μιλά αυτός για σένα. Σημαίνεις βουβό ο αμαθής, ο αδαίς, ο ταπεινός, ο φτωχός, μπροστά στον παντελεήμονα, πλουσιόδωρο, πολυέσπαχνο πατέρα σου και στεναγμής αλαλήτης, Επικαλείσε το μέγα του έλεος, τη σωτηρία σου, τη βοήθειά του, τη σωστική. Έτσι με αυτή, αδελφοί μου, τη σιωπηλή ταπεινή προσευχή, αφήνοντας να μιλά ο Θεός στη ζωή μας, να κατευθύνει την πορεία μας, να μας κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, ομοιωνόμαστε με τους Αγίους, τα πάντα πιστά και υπάκουα παιδιά Του και ερχόμαστε στην αρχαία μα και πρώτη ωραίοτητα γινόμενη η ζωή του ζωή μας. Όταν πλησιάζεις τον Θεό για να προσευχηθείς, λέγει ο Αβάς Ισάκ, γίνε με το λογισμό σου σαν μερμίγκι, σαν ένα από τα ερπετά της γης και σαν βδέλα και σαν ήπιο που ψελίζει. Ο Αβάς Σεραπείων λέγει πως η στάση των προσευχομένων πρέπει να είναι όπως των στρατιωτών φρουρών, να είναι συνέχεια προσεκτική, περιδεής και ανδρη και ο μεγάλος διδάσκαλος της προσευχής, Άγιος Ιωάννη ο Χρυσόστομος, που η ζωή του όλη ήταν μία ηκεσία, να πως λέει να προσευχόμαστε. Με άγρυπνη προσοχή να προσευχόμαστε. Και τούτο θα κατορθωθεί, αν καταλάβουμε καλά με ποιον συνομιλούμε, και ότι την ώρα εκείνη είμαστε λειτουργοί του, και προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Με κατάνοιξη, με δάκρυα, με ευλάβεια, με γαλήνη, με ηρεμία πολύ. Οι αμαρτίες του ανθρώπου δεν θα πρέπει να τον εμποδίζουν από την προσευχή. Για τις αμαρτίες μας να αντρεπόμαστε, αλλά να μη αυτές μας απομακρύνουν από την προσευχή. Πλησίασε με την προσευχή το Θεό, ας είσαι αμαρτωλός, για να συμφιλιωθείς μαζί Του και να Του δώσεις αφορμή για τη συγχώρηση των αμαρτιών Σου, που θα σου δώσει για να δείξει τη φιλανθρωπία του. Αν φοβάσαι να τον πλησιάσεις, συνεχίζει ο ιερός πατήρ, τότε τον εμποδίζει όσο βέβαια εξαρτάται από σένα, να εκδηλώσει την αγαθότητα και τον πλούτο της αγαθότητό του. Απομάκρυνε λοιπόν κάθε δισταγμό και αμφιβολία για την προσευχή. Συμπυκνώνοντας εκτενεί ωρεότατες και περιεκτικέ ομιλίε του Αγίου Χρυσοστόμου, Συμπέρανουμε αξιοπρόσεκτα σημεία βοηθείας του προσευχομένου που είναι η τακτικότητα στην προσευχή, η ευλαβή στάση και η προσοχή. Αν προσευχόμαστε όπως πρέπει με ευλάβεια από τη συνέστηση ότι συνομιλούμε με τον Θεό πριν ακόμη λάβουμε αυτό που ζητάμε θα αισθανόμασταν το μεγάλο κέρδος της προσευχή. Γιατί ο άνθρωπος που προσεύχεται όπως πρέπει είναι φυσικό αφού συνομιλεί με τον Θεό να μεταβάλλεται κατά κάποιο τρόπο σε επίγειο άγγελο. Ο Θεός δεν ζητά να Του μιλάμε με ωραία λόγια, αλλά με ωραία ψυχή. Είναι εύκολη η προσευχή. Για να πλησιάσουμε το Θεό δεν χρειάζονται μεσάζοντες διατυπώσεις ορισμένη ώρα. Πάντα η θήρα Του είναι ανοιχτή και μας αναμένει. Το να απομακρυνθούμε από κοντά Του εξαρτάται μόνο από εμά, αφού αυτό είναι πάντα κοντά μα. Δεν χρειάζεται εφρά διαλόγου και δίχως να φωνάξουμε μας ακούει, μας εννοεί και δίχως να του πούμε πολλά. Όλες οι ώρες είναι κατάλληλες, όλοι οι τόποι καλοί. Δεν χρειάζεται μακρά μαθητεία και διδασκαλία από σοφούς δασκάλους για να μάθουμε την τέχνη της προσευχής, αρκεί να θελήσουμε και είναι σύντομη και εύκολη η εκμάθησή της. Ο τρόπος έχει σημασία να προσευχόμαστε με νυφαλιότητα και συντριβή, να ζητάμε τα πνευματικά, τη συγχώρεση των αδελφών, να μισούμε τα πάθη μας, να είμαστε ταπεινοί, εποιηκείς προς όλους και τότε μάθαμε να προσευχόμαστε έχοντας συνήγορο την αρετή. Οι προσευχές μας θα γίνουν αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι είμαστε άξιοι εκείνων που ζητάμε, ότι προσευχόμαστε καθώς ο Θεός λέει ότι επιμένουμε στην προσευχή, ότι δεν ζητάμε μόνο υλικά αγαθά, ότι ζητάμε τα προσψυχή ωφέλιμα, ότι προσευχόμαστε με αγνά ελαττήρια. Οι προσευχές μας δεν θα γίνουν δεκτές αν δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις και α είμαστε δίκαιοι και άγιοι, όπως δεν ακούστηκαν όλες οι προσευχές του Προφητού Μαϊσή και του Αποστόλου Παύλου γιατί δεν συνέφερε. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, Ας μην αποβλέπει μόνο στο να λάβει ό,τι ζητά, αλλά και στο να κάνει την ψυχή του καλύτερη, γιατί και αυτό με την προσευχή θα κατορθωθεί. Εκείνος που με αυτό το πνεύμα προσέρχεται στην προσευχή, γίνεται ανώτερος αδελφή μου των εγκοσμίων και το πνεύμα του εύκολα πετάψιλα. Φως Είπαμε αγαπητοί μου πως εμπόδια στην προσευχή είναι η πολυϊπνία, η πολυφαγία, η πολυλογία και η πολυτέλεια. Αν αυτά είναι τα εμπόδια, τότε ασφαλώς η αγρυπνία, η νηστεία, η σιωπή, η ησυχία και η άσκηση είναι τα φτερά της που την κάνουν οι Η αγρυπνία θα πρέπει να είναι κάτι το αναπόσπαστο από τη ζωή του προσευχομένου. Όπως δεν υπάρχει πουλί χωριστέρα, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει η ζωή της προσευχής δίχως αγρυπνία. Νύχτα δίχως τη μνήμη του Θεού είναι κήπος δίχως άνθη, δέντρο δίχως καρπούς, σπίτι δίχως κεπί. Οι προσευχές που αγαπά πιο πολύ ο Θεός είναι οι νυκτερινές. Πριν κοιμηθούμε, αφού κοιμηθούμε λίγο και σηκωθούμε τα μεσάνυχτα ή νωρί πριν χαράξει, έτσι φανερώνουμε πω η νύχτα δεν είναι αφιερωμένη μόνο στην ανάπαυση του σώματος, αλλά και της ψυχής. Θυσιάζοντας τον ύπνο μας, αδελφοί μου, δίνουμε κάτι δικό μας σε Αυτόν, που θυσίασε τον Υιό Του για τις αμαρτίες μας. Η προσευχή της νύχτας και μάλιστα της ολονύχτιας είναι απόδειξη της μεγάλης αγάπης μας στο Θεό. Τέλος της προσευχής να είναι ο κόπος. Άλλον τέλος είναι ο ύπνος και τότε ο ύπνος γίνεται γλυκύτερος γιατί τα λόγια της προσευχής συνεχίζουν να ενεργούν και δίνουν και ωραία όνειρα. Περί του μεγάλου αρσενίου έλεγαν πως κάθε Σάββατο άρχιζε την προσευχή καθώς άφηνε ο ήλιος τον κόσμο και την σταμάταγε καθώς ο ήλιος τον κτυπούσε το πρωί της Κυριακής στο πρόσωπο, έτσι μετρούσε τον χρόνο της προσευχής του. Η νηστεία συνδυαζόμενη με τη λιτοφαγία και ολιγοφαγία δίνει νυφάλια διάνοια και ανάταση στην ψυχή, εγρήγορση, διάβγεια και ζωηρότητα. Πολύ χορτάτο άνθρωπος δεν μπορεί να προσευχηθεί καλά, ούτε και τελείω πεινασμένο, να τρώει κανείς όσο να χορταίνει και ίσως λίγο λιγότερο. Η σιωπή δεν είναι η κατάσταση του απομονωμένου, κουμπομένου, μονόχνο του ανθρώπου. Είναι το κόσμημα των ανθρώπων του Θεού που μετρούν και προσέχουν πολύ τα λόγια τους και δεν κάνουν τη γλώσσα τους θανατικό όργανο. Ο άνθρωπος που είναι πολύ εύκολος στα λόγια θα δυσκολευτεί πολύ στην προσευχή. Η πολυλογία συγχίζει, κουράζει και σκοτίζει. Η σιωπή συγκεντρώνει το νου, ξεκουράζει το πνεύμα, το θέτει σε συνεχή ετοιμότητα. Η πολυλογία σίγουρα και σύντομα θα φέρει αμαρτία και παρατηρείται το οξύμορο σχήμα, Συχνά, όσο πιο πολύ πλησιάζει κάποιος τον άλλο, τόσο απομονώνεται. Διακριτική απόσταση και ενεπιγνώσεις σιωπή είναι τελικώς συνδετικά στοιχεία των ανθρώπων. Είναι γνωστό πόσο διασπαστικός είναι ο θόρυβος στη ζωή μας και πόσο θόρυβος γίνεται εναντίον του θορύβου, τόσο όσο να μη χρειάζεται να το αναφέρουμε. Η ησυχία βοηθά στην ιερή αυτή συνομιλία μας. Γι' αυτό οι μοναχοί επίμονα ψάχνουν να βρουν τις πιο ήσυχε γωνιέ για το στήσιμο των θυσιαστηρίων τους. Η ησυχία εξωτερική πρέπει να περάσει και μέσα μας, γιατί δίχως τη δεύτερη και η πρώτη είναι ανοφελής. Η ηρεμία του προσευχόμενου εξάπαντος θα δώσει το ζητούμενο, αν το βέβαια είναι προς το συμφέρον μας. Όταν η ηρεμία της ψυχής συνοδεύεται από αισθήματα ευχαριστίας στο Θεό, πράγματι εξάπαντος θα κατορθώσει μεγάλα πράγματα. Το ένδυμα της μονοχήτωνος Ορθοδοξίας είναι πάντα μαρτυρικό και ασκητικό, όπως έχουμε ξαναπεί. Το αυτό θα πρέπει να είναι και των γνησίων τέκνων της. Το μόνο που μπορεί να δώσει ο πιστός στον ανενδεή Θεό είναι αυτός, ο εκούσιος πόνος και κόπος δηλωτικός της αυτοπροσφοράς του. Αυτή η έξοδος από την οχέλιά μου την ανάπαυσή μου, το εγώ μου, το ότι κάτι αφαιρώ από τον εαυτό μου με τον αρνού, με το είναι μου, μειώνοντας την κυριοτητά μου, αφήνοντας τον πολύ αγαπημένο εαυτό μου στην άκρη, αυτή η αυθόρμητη κακοπάθεια, η μικρή στέρηση, το δάκρυ, ο ιδρός, η απόρριψη του περιτού, του πολιτελού, του πολύ ωραίου και ακριβού, η κόσμηση, η διακόσμηση, είναι μια κένωση που δίνει μια κατάφαση στην προσευχή». Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος θεμέλιο της προσευχής θέτει το να προσέχει ο προσευχόμενος τους λογισμούς του και με πολύ ησυχία και ειρήνη να προσεύχεται. Γιατί κατά τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο αυτός που προσεύχεται καθαρά καίει τους δαίμονες αυτός όμως που είναι απρόσεκτος τον κροϊδεύουν οι δαίμονες. Εμπόδιο κατά την προσευχή είναι οι λογισμοί οι οποίοι πολλού παιδεύουν πολύ. Είναι αλήθεια πως χρειάζεται αγώνας μακρύς για την τελεία εκοπή του. και αυτό γιατί παρά το ότι είναι κάτι το ξένο μας έχουν γίνει πολύ οικοί και αγαπητοί. Προσευχόμενος και βάζοντας τον λογισμό χάνεται αυτόματα η ενοποίηση του νου. Οι λογισμοί φεύγουν μόλις το θελήσουμε Του παίρνει ο Θεός μόλις τους διώξουμε. Δυστυχώ οι φωλιέ του είναι μέσα μας και έρχονται και σκηνώνουν. Δηλαδή υπάρχει μία ανταπόκριση και έρχονται και ξανάρχονται έρχονται δρυμύτεροι. Οι λογισμοί είναι ανάλογοι των επιθυμιών μας, τους συνηθίσαμε, τους θεωρούμε πια ως φυσικούς. Οι λογισμοί όμως φανερώνουν αδυναμία της βουλήσεώς μας, δείχνουν πως δεν αγαπάμε ακόμη πολύ τον Θεό. Τουλάχιστον ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μα και δικαιολογούμαστε Μηπω μας λυπηθεί ο Θεός και μας τους πάρει». Έλεγε να τη γέροντα τους νέους μοναχούς. «Μην πιάνετε κουβέντα με τους λογισμούς». Και να άλλος, «Πάνω από το κελί μου περνούν πουλιά, δεν μπορώ να τα απαγορεύσω. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην τα αφήσω να κάνουν φωλιά στη σκεπή μου». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, «Και αν φεύγει ο λογισμό σου συνέχεια από την προσευχή», «Εσύ να παλεύεις ασταμάτητα να τον επαναφέρεις. Δεν θα κριθούμε γιατί μας έφυγε η προσοχή από την προσευχή, αλλά γιατί δεν την ανακαλέσαμε». Οι πειρασμοί στην προσευχή είναι πράγματι πολλοί και επικύλοι. Φαντασίες και εκφοβισμοί δαιμονικοί που παρουσιάζονται συνήθως στους αρκετά προχωρημένους στην προσευχή και σπανιότερα στους αρχάριους, δειλία, ταραχή, πόνη ασθενειών ανύπαρκτων, αδιαθεσία, πίνα δίψα, νύστα ανυπομονησία, ενθυμίσεις, ακιδεία, που κάνει να νομίζουμε ήχους, φωνές, μετακινήσεις, κοιτάμε τους τοίχου, τα παράθυρα, το ρολόι. Θυμόμαστε λησμονημένες εργασίες, λεπτομέρειες πραγμάτων που λέγαμε πως έχουμε ξεχάσει, αριθμούς τηλεφώνων, λόγους γερόντων, σκέψεις που πρέπει να εκφράσουμε κόπος συνίσταξες μη ενοχλήσεις. Όλα συνήθη φαινόμενα αρχαρίων που δεν θα πρέπει να μας κάμπτουν. Η λύθη, η άγνοια και η οκνηρία είναι τρία θηρία δαιμονικά που ζητούν να σπαράξουν την καρποφορία του νύφοντος και προσευχομένου ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα ο διάβολος με την αμέλεια και την απροσεξία ζητά να αφήσει άφωτη την καρδιά από τη ζωή της προσευχής και φέρνει μύριους λογισμού μάταιους για να μας απομακρύνει από την ουσία. Αλλά εμείς αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία να προσέχουμε. τα θύρας, τα θύρας εν σοφία πρόσχομεν. Τις θύρες του νου και της καρδιάς για να μη τις ηλίσει, να μην τις κυριεύσει, να μην εισέλθει νικητής τροπαιοφόρος ο αρχιακακός εχθρό του ανθρώπου. Και αν δύο ο που δεν μανικά με τίποτε από όλα αυτά, μας δίνει ξαφνικά και αναπάντεχα ένα θυμό ή μια υπερηφάνεια ή ένα σαρκικό πόλεμο και μας κορπίζει ότι καλώς συνάξαμε την ώρα της προσευχής. Αλλά το δυσκολότερο είναι να φυλαχτεί, να μην κλαπεί ο από νομιζόμενα καλά, από ψεύτικες θεωρίες, δαιμονικές παγίδες, θεοσημείες, οράματα, θεολογίες, θεοφάνειες, αγιοφάνειες και αγγελοφάνειες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εδώ, αδελφοί μου. Σκοπός της προσευχής δεν είναι η θέα του Θεού, αλλά η έκχυση του ελέους Του. Η σφοδρή επιθυμία του να δούμε τον Θεό μπορεί να γίνει η αρχή της πλάνης μας. Ας ζούμε ως ανάξ και ανίκανοι, όπως πραγματοί είμαστε, κι αν ο Θεός τελήσει να μας φανερωθεί καλός. Ας μην είναι αυτός ο αγωνιώδης σκοπός μας. Ήταν ένας ασκητής και προσευχόταν στην έρημο και ήλθε ο πειρασμό και τον πείραξε. Ταπεινούμενος ο ασκητής, ο πυρασμός του παρουσίασε ψεύτικο φως. Ο ασκητής έχωσε το πρόσωπό του στην άμμο, ως ανάξιος να δει το θείο φως. Τότε ο πειρασμό εξαφανίστηκε και μια ανύποτη ειρήνη γέμισε την καρδιά του ασκητού η προσοχή χρειάζεται. Καμιά λοιπόν δοκιμασία α μην εμποδίζει την προσευχή μας. Αλλά ανδροίοι στεκόμαστε στην προσευχή, σαν τον ασκητή που αναφέρει ο Άγιος Νήλος ο ασκητής, που τον δάγκος εφίδει και δεν μετακινήθηκε διόλου μέχρι που τέλειωσε την προσευχή του και ουδέν ευλάβει ο αγαπή σα των Θεών υπερ' Και ο παλάδιο αναφέρει ένα μοναχό ελπίδιο που τον δάγκωσε σκορπιό και δεν κουνήθηκε από τη στάση τη προσευχή. Ο σύγχρονο άνθρωπο είναι ιδιαίτερα ανυπόμονο, βιαστικό και εύκολο. Δίχως κόπο θέλει σύντομα πολλά. Αυτή η συνεχή βιασύνη που τον διακατέχει τον κάνει ανυπόμονο και στην προσευχή. Θέλει αμέσω εδώ και τώρα κατά την τρέχουσα ορολογία αποτελέσματα, καρπού πριν ακόμη να έχει πύρι έργα δίχως τ' άλλα θαύματα, οράματα, αποκαλύψεις, χαρίσματα, γεγονότα, καταπληκτικά και εξαίσια. Τον αγνό, όσο αφηλεί αυτό πόθο του σημερινού ανθρώπου, που παρά την ανοησία του δεν πάβει του να θέλει τον θό, εκμεταλλεύονται φρικτά και επικίνδυνα, τολμηρά και ασύστολα, πολύ προβατώσχημοι λύκοι που έχουν επέμβει, όχι οι στη λογική πύμνη του Χριστού, και σπαράσουν καρδιές με άγιους καημού προσφέροντάς τους πρόσκαιρη, φτηνή, επιφανειακά γλυκιά τροφή, ω κοροϊδεύοντας με τεχνάσματα και τεχνικές, πλάνες δολερές, παίγνια σατανικά, παγίδες σκοτεινέ, αιρέσεις φοβερές που θέλουν να λέγονται και χριστιανικές και ανατολικών θρησκειών. Άνθρωποι υποκριτέ τέκνα του μαμονά, κυκλοφορούν, ανενόχλητη στην Αγία Πατρίδα μας, μιλώντας τη γλώσσα μας, πλανώντας τεχνιέντος πολλούς αδαείς, έμπαθείς και αμαθείς. Η προσευχή μας ας τους συνοδεύει προς ανάνυψη, επιστροφή, μετάνοια, σωτηρία και λύτρωση και ας ελέγχει και τη δική μας εκεραιότητα, σοβαρότητα και τιμιότητα με τον Θεό και τους πλησίων μας. Η αργοπορία της πληρώσεως των ετοιμάτων μας Τις απαντήσεως των ερωτημάτων μας είναι ένα ακόμη σημείο που δοκιμάζει τις προσευχές μας, αδελφοί μου. Δεν είναι πάντο σημείο κοφεύσεως του Θεού και διαφορία του στον πόνο μας. Ο Θεός δε θέλει που δεν είναι να βασανιζόμαστε, αλλά τον διαρκεί σύνδεσμο μαζί Του και τη θέρμη της προσευχής που πρέπει να μεγαλώνει όταν δεν εισακώμαστε αμέσως. Να ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό είτε μας δίνει αυτά που του ζητάμε είτε όχι γιατί και στη μία και στην άλλη περίπτωση ενεργεί προς το συμφέρον μας. Δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε και να τα χάνουμε όταν δεν λαμβάνουμε αυτά που ζητάμε στην προσευχή. Μας ασκεί ο Θεός την επιμονή. Ας μην κουραζόμαστε τόσο εύκολα κάτι ξέρει και εκείνο που δεν δίνει αμέσως. Αν δεν λαμβάνουμε αυτό που ζητάμε πάλι να Τον ευχαριστούμε, γιατί είναι σαν να το λάβαμε, γιατί εκείνο γνωρίζει καλύτερα από εμά τι είναι της παρούσις ώρας, αν είναι πραγματική ανάγκη, αν είναι προτιμότερη αναμονή. Μπορεί πάλι η προσδοκία ποτέ να μην τελεσφορήσει, γιατί φαίνεται δεν είναι τόσο χρήσιμο το αιτούμενο και ας φαίνεται σε εμάς λείαν απαραίτητο, γιατί αν ήταν θα μας δινόταν την ίδια στιγμή. Και στην περίπτωση λοιπόν της φαινομενικής αποτυχίας και αρνήσεω. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ουσιαστικά πετύχαμε γιατί η αποτυχία που φέρνει ωφέλεια δεν είναι αποτυχία αλλά επιτυχία. Βάζει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE αγαπητή μου, το θέμα μα περί τη ζωή τη προσευχή, κάποιο λέγει: Μα εγώ, Πάτερ μου, πνευματικά πράγματα ζητώ, ωφέλιμα, γιατί δεν τα λαμβάνω. Δεν θα είναι ο ζήλο σου πραγματικό και πολύ, δεν είναι βαθιά δικά σου, τη καρδιά σου, αιτήματα ή ζητήματα αλλά άσου τα δημιούργησαν λόγοι ή βιβλία. Ίσως δε θα είσαι άξιος να τα λάβεις, δεν θα επιμένεις όσο πρέπει για να φανερώσεις και ότι πράγματι τα θέλεις. Δεν είναι δυνατόν να σε αγνοεί δίχως λόγο ο Θεός που φροντίζει τα στρουθία, τα λογαζόα και τα δέντρα, του οποίου εσπλαχνία ξεπερνά αυτή του μετρικού φίλτρου που αυτός έχει θέσει και του συγγενικού δεσμού. Δεν λαμβάνουμε αυτά που ζητάμε γιατί δεν έχουμε την πίστη εκείνη που δίνει επιμονή, δύναμη και θάρρος. Γιατί τα χασμοριτά μας, η ταραχή μας, τον πρώτο θόρυβο, όταν όλα μας φταίνε για διαφορία μας ή συνοδευόμενη από πολλή απροσεξία και αμφιβολίες, κάνουν φανερό πως τελικώς δεν ξέρουμε τι θέλουμε και τι ζητάμε, πως δεν τα χρειαζόμαστε πραγματικά αφού σήμερα δεν ζητάμε αυτά που ζητούσαμε μόλις χθε. Η ασθένεια της συνεχούς αλλαγή που εύκολα εξηγείται ψυχολογικά, διακατέχει βασανιστικά και τον προσευχόμενο. Οι αλλαγέ στην προσευχή είναι μυστικές εμπειρίες, θείες αύρες, λεπτοί σειρισμοί του Αγίου Πνεύματος στις ταπεινές, ησύχειες και υπομονετικέ καρδιές. Αν έτσι ήταν οι καρδιέ μα, η στάση μα οπωσδήποτε θα ήταν άλλη. Βρίσκεσαι σε γαλήνη και ηρεμία, ρωτά ο Άγιο Χρυσόστωμο. Παρακάλεσε το Θεό να μονιμοποιηθούν αυτές οι χαρέ στην καρδιά σου, απαντά ο ίδιο. Δοκιμάζεσαι από κύματα βασάνων και πειρασμών, παρακάλεσε τον να διώξει τη φουρτούνα» Ακούστηκε, «Ευχαρίστησέ τον. Δεν ακούστηκε, Επίμενα για να ακουστείς. Το να ευχαριστούμε το Θεό για όσα ευχάριστα μα συμβαίνουν είναι φυσικό. Το να ευχαριστούμε όμως και για τα δυσάρεστα γεγονότα που μας συμβαίνουν είναι αξιοθαύμαστο. Έτσι εφραίνουμε το Θεό, καταντροπιάζουμε το δαίμονα και τη λύπη μας μεταβάλλουμε σε χαρά. Δεν υπάρχει γιότερος άνθρωπος από αυτόν που ευχαριστεί τον Θεό στις δυσκολίες του. Ο Άγιος Ιωάννης τις Κλίμακος λέγει πως η προσευχή πρέπει να διακρίνεται για δύο κυρίως στοιχεία. Την ειλικρινή ευχαριστία και τη μεσυντριβή εξομολόγηση. Επιμένει και αυτός και σαφώς δηλώνει πως για μια από τις παραπάνω αιτίες δεν πληρώνονται τα αιτήματα των προσευχών μας. Ή ότι πριν την κατάλληλη ώρα τα ζητάμε, ή ότι δεν ταξίζουμε και καινοδοξούμε, ή ότι αν τα λάβουμε πρόκειται να πέσουμε στην υπερηφάνεια ή αν τα λάβουμε θα πέσουμε στην αμέλεια. Η αληθινή προσευχή κατά τον ίδιο Άγιο Συγγραφέα της περίφημης Κλίμακος είναι μητέρα και θυγατέρα των δακρύων. Η κατάνοιξη είναι συνοδός της προσευχής. Για να έχουμε κατανοητική προσευχή χρειαζόμαστε απαραίτητο προσεκτική ζωή, μνήμη και μελέτη θανάτου, αίσθηση της συνεχούς παρουσίας του Θεού καρδιά καθαρή, πνεύμα ταπεινόσεως. Όπως είναι αδύνατον να είναι μαζί νερό και φωτιά, έτσι είναι αδύνατον να συνυπάρχει τρυφή και κατάνοιξη. Αν η προσευχή έχει δάκρυα, μη χάσουμε το καλό που έχουμε με το να υπερηφανευτούμε. Ο Χριστός μας επισκέφτηκε, μας άνοιξε τα μάτια και βλέπουμε, λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, η μνήμη των αμαρτιών είναι αφορμή κατ' ανοίξεως όχι όμως συγκεκριμένων αμαρτιών. Η κατάνοιξη θα έλθει, λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, αν κόψουμε το θέλημά μας, το δικαίωμά μας, την ανθρωπαρέσκεια. Είναι απαραίτητο να διακριθεί η αληθινή κατάνοιξη από δάκρυα, επιπολαιότητος, καινοδοξίας και συναισθηματισμού. Την κατάνοιξη εξαλείφει μία πρόσεκτη γλώσσα. Προσευχή δίχως κατάνοιξη, είναι σαν φαγητό δίχως αλάτι, λέει ο Ηλίας, ο πρεσβύτερο. Την κατάνοιξη θα κερδίσει ο προσευχόμενος λέγει ο Όσιος Θεόγνωστος με την εγκράτεια, την αγρύπνεια και την ταπείνωση και ο Νικήτας ο στιθάτως, λέει πως η κατάνοιξη γεννά την ταπεινοφροσύνη και η ταπεινοφροσύνη την κατάνοιξη. Ο αποψινός αδαής ομιλητής έστω αντιγράφοντας και παραφράζοντας ατέχνος τους λόγους των Αγίων Πατέρων όπω κάνει μέχρι τώρα να συνεχίσει ομιλώντα περί των επομένων σταδίων της προσευχής, της αδιαλείπτου νοεράς μονολογής του καρδιακής ή ευχής του Ιησού, της νύψεως και της θεωρίας και πράξεως. Καμπτώμενο στην αγάπη σας ολίγα θα αναφέρω από το αδάπανό γεωπατερικό ταμείο. Ο Άγιος Ιωάννης τη Κλίμακος αναφέρει πως αν ο θέλει να προσεύχεται νομένος με την καρδιά και δεν το κατορθώνει τότε να λέγεται η προσευχή με το στόμα και να κρατά ο νους της της προσευχής. Με τον καιρό ο Κύριος θα δώσει την καρδιακή προσευχή και ο άνθρωπος θα προσεύχεται αβίαστα και δίχως λογισμός. Το χάρισμα αυτό, όπως και όλα τα χαρίσματα, κατά την αυστηρή και ακριβή, πνευματική τάξη δίνονται στις απλές και ταπεινέ ψυχές. Στον απλό ταπεινό και εγκρατεί, στα πάντα, ο ίδιος ο Κύριος θα δωρήσει την καρδιακή προσευχή. Η λεγόμενη ευχή του Ιησού είναι η επανάληψη της φράσεω «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησόν με τον αμαρτωλό» και μπορεί να έχει μικρές παραλλαγές. Η δύναμή της είναι απεριόριστη. Το όνομα του Ιησού αφανίζει τους δαίμονες, λέγει ο Μέγας Αντώνιος. Τη ρίση του επαναλαμβάνουν πολλοί άγιοι. Ο Άγιο Χρισόστομος λέει πω το έργο αυτό δεν είναι μια αλλά πολλού χρόνου και μέχρι να φύγει ο εχθρός και να κατοικήσει ο Χριστός. Κατά τον Άγιο Νείλο τον Ασκητή, η καλύτερη άμυνα κατά των εχθρών είναι το όνομα του Ιησού. Ποιοι είναι οι εχθροί, επιθυμίες φλογερές, ειδονές ρηπαρέ, διαβολικές τέχνες κλπ. Περί του πώς να λέγεται ασφαλώς η ευχή, διδάσκει το πολύτιμο βιβλίο που λέγεται Φιλοκαλία. Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από μεγάλη αγάπη. Χάνεται όταν κανεί γίνεται απρόσεκτος, αργολογώντα και κατακρίνοντα. Την αγάπη μα, το Θεό, η εργασία δεν μπορεί να την εμποδίσει. Ο άνθρωπο του Θεού, ό,τι και να κάνει, μπορεί να έχει τη συνεχή μνήμη του Θεού, τη δοξολογία, την ευχαριστία. Όλου μα αγαπά ο Θεό, αλλά περισσότερο αυτού που τον αγαπούν. Η προσευχή μα φανερώνει την αγάπη μα σε αυτόν. Η υπερβολική αγάπη του Θεού στον άνθρωπο τον έκανε να του δώσει την προσευχή, ώστε κάθε στιγμή που θα το επιθυμήσει και όλες τις ημέρες τη ζωής του να συνομιλεί μαζί του. Όλοι οι Άγιοι είχαν την προσευχή αδιάλειπτη. Ο μέγας της διακρίσεως αβάσπημιν λέει πω τρία είναι τα χρησιμότερα κεφάλαια. Το να φοβάσαι το Θεό, να προσεύχεσαι αδιαλείπτος και να πράττεις το αγαθό στο πλησίον. Ο μαθητής του, ο αβά Αββά ο αβάς Δουλάς, αναφέρει το γεροντικό ότι τον βρήκε κάποτε στο κελί του να προσεύχεται συνεχώς επί 14 ημέρες με υψωμένα τα χέρια και μόνο αφού τα κατέβασε τον ενόχλησε για να πάνε στην εργασία τους. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πως αδιάλειπτη προσευχή σημαίνει να ενώσεις με όλη τη του βίου σου διαγωγή τον εαυτό σου με το Θεό ώστε να γίνει συνεχής προσευχή η ζωή σου. Ο Αβάσισσάκ λέγει πως αν η χάρη του παρακλήτου δεσκινώσει την στην καρδιά, δεν είναι δυνατή η τελείωση της προσευχής αυτής. Αν το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει εντός του ανθρώπου, η προσευχή δεν διακόπτεται ούτε όταν κοιμάται. Και ο Νικήτας ο Στιθάτος την ονομάζει νοερά μελέτη, μνήμη Θεού με επίμονη κατάνοιξη. Μα έλεγε ένας γέροντας το Άγιον Όρος πως έλαβε μια επιστολή από τον κόσμο όπου μία απλή γυναίκα μεταξύ άλλων το έγραφε «Γέροντα είμαι χείρα, έχω δύο παιδιά, εργάζομαι για να τα μεγαλώσω κλπ. Σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα γιατί δεν έχω χρόνο και προσεύχομαι μόνο οκτώ ώρες». «Ναι, δεν ακούσατε λάθο, οκτώ ώρε και το θεωρούσε λίγο. Προφανώς, εξασχούσε την ωραία προσευχή. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μετρά, δεν υπολογίζει, δεν δίνει για να πάρει. Δίνεται όλος και του δίνεται ο Θεός όλος. Αγαπητοί μου, η προσευχή μας ας γίνει τακτική, αλλά όχι από συνήθεια και καθήκον, με πρόγραμμα, αλλά όχι για το πρόγραμμα, για να έχει τη γλυκιά θερμότητα και τις ανυψοποιούς αλλαγές της χάρητος. Ο Θεός θα πληροφορεί την κάθε ψυχή μυστικά αν η προσευχή της είναι αληθινή και ευάρεστη με τη χαρά και την ειρήνη και θα την πλημμυρίζει. Οι πειρασμοί, οι δυσκολίες, οι συμφορές, οι κίνδυνοι, οι θάνατοι, οι απόλυες έγιναν σε πολλούς αιτία και αφορμή να διδαχθούν την προσευχή και μάλιστα να έχουν μια θερμή και δυνατή προσευχή που σε άλλε ώρες επίμονης προσευχής δεν βρήκαν γιατί δεν ήταν ολοκάρδια, ολόψυχη και ειλικρινής. Η προσευχή διδάσκεται στον προσευχόμενο από Αυτόν που επικαλείται. Προσευχή από συνήθειας ξαναϋποθεί χωρίς συντριβή δεν είναι βάρεστη στο Θεό. Ψυχή που αγαπά το Θεό δεν μπορεί να μην προσεύχεται. Ο Θεός την έλκει δι' αυτής προς Αυτόν. Μόνο στον ταπεινό θα χαρίσει ο Θεό τη γεύση τη γλυκύτητος τη προσευχή. Του ταπεινού η προσευχή μόνο μπορεί να είναι καθαρή. Πάντοτε αγαπητοί μου αδελφοί, όποιοι και αν είστε, δυνατοί ή αδύνατοι, θερμοί ή κρύοι, μικροί ή μεγάλοι, μορφωμένοι ή αμόρφωτοι, πλούσιοι ή φτωχοί, κληρικοί ή λαϊκοί, να γνωρίζετε πως καμία λέξη των προσευχών σας δεν πάει χαμένη. Όλες ακούγονται, όλες. Έτσι παρακαλώ, μιλισμονάτες, στι θείες αυτές ώρες, να μνημονεύετε και της ελαχιστότητός μου, γιατί πολύ ο Θεός αγαπά και τις υπέρ των άλλων και μάλιστα αυτών που έχουν τόσο ανάγκη. Αν σας κούρασα να με συγχωρείτε, ήταν κάθε άλλο παρά στις προθέσεις μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την αγάπη σας για μια ακόμη φορά. Δεν μου μένει από το να σας θυμάμαι και εγώ στις ταβινές δικές μου δέησης. Εύχεστε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε ισπυρασμών. Ευχαριστίες τον καλό χολύπτη κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Η Παναγία μαζί σας. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγοι από τον ιερό Άθωνα με τον μοναχό Μωησί Αγιορίτη.